Προσέχετε λαός μου τον νόμο μου, κλείνετε το ουσιμώνες τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξον παραβολές στο στόμα μου, με προβλήματα παρχής. Όσα ακούσαμε και έγνομεν αυτά, και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημήν. Ούτε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενιάνε τέραν, απαγγέλλοντες τα συνέσεις Κυρίου και τας δυναστίας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον ενιακό και νόμον έθετο εν Ισραήλ, ω ανετήλατο τη πατρά συνειμών, του γνωρίσει αυτά τη Ιε αυτόν, όπω αν γνώγει ή οι τεχθισόμενοι, και αναστήσονται και απανκελούν αυτά της Ιε αυτόν, ή να θόνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών, και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τα συντολά του εξηγήσωση, ή να μην γίνονται ω πατέρε αυτών, γενεά σχολιά και παραπικραίνουσα. Για νεά, ή της, ού κατήφθηνε την καρδία εαυτής, και ού και πιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι ΙΕΦΡΕΜ, εντείνοντες και βάλοντες τόξει εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ού και φύλαξαν την διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού, ού και βουλήθησαν πορεύεστε. Και επελάθοντον των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού, ον αυτή εναντίον των πατέρων αυτών αεπίησε θα Εν γη Αιγύπτο, εν πεδίο τάνεο. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτού, παρέστησαν ύδατα ω ιασκό, και οδήγησαν αυτού εν εφέλη μέρα και όλη τη νύκτα εν φωτισμό πυρό. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και υπότισαν αυτού ω να δύσο πολύ, και ξύγαγεν είδο ρεκπέτρα και κατήγαγεν ω ποταμού ύδατα, και προσέθεν το έτη αμαρτάν είναι αυτό. Παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ύδρο, και εξεπήρασαν τον Θεόναν τι καρδίε αυτών, του ετίσε βρώματα τι ψυχέ αυτών, και κατελάλησαν του Θεού και είπαν: Μη δινήσε το Θεό, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο, επει επάταξε πέτραν και ρίισαν ύδατα και χείμανε κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύναται δούνε, ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού, δια του οίκουσε κύριο και και πήρε ανύφθιν ακό, και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ, ότι ού και το Θεό, ουδέ ήλπισανε επί το σωτήριον αυτού. Και τον εφέλες περάνωθεν, και θύρα ουρανού ανέωξε. Και έβρεξαν αυτοίς μάνα θα και άρτον ουρανού έδωκεν αυτοίς. άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επί συτισμόν απέστειλεν αυτοίς εισπλισμονή. Απείρεν ότον εξ ουρανού, και πήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού Λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως σάρκας και ως οι άμον θαλασσόν πετεινάπτε ρωτά. Και επέπαισον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλωτον στινωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι και αυτής. ουκ στερήθησαν από τι επιθυμίας αυτών έτη της βρώσεως ούσης εν το στόματι αυτών. Και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτού και απέκτηνε εν τη αυτών, και του εκλεκτού του Ισραήλ συνεπόδισε. Εν πάση τούτη σήμαρτον έτη, και ού πίστευσαν εν τη θαυμασία αυτού. Και εξέλιπουν εν ματιότητα οι μέρε αυτών και τα αίτια αυτών μετασπουδή. Όταν απέκτηναν αυτού, τότε εξεζήτουν αυτών, και πέστρεφαν και όρθριζαν προ τον Θεό και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθό Αυτόν έστει και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής Αυτόν έστει. Και οι γάπησαν Αυτόν εν το στόματι Αυτόν και τη γλώσση αυτών εψεύσαν το Αυτό. Οι δε καρδία Αυτόν ουκ' ευθεία μετ' αυτού ουδε πιστόθησαν εν τη διαθήκη Αυτού. Αυτός δε έστειν εκτύρμον και ειλάσκεται τι αμαρτίες αυτών και ούδη αυθερή. Και πληθυνοί το αποστρέψε των θυμών Αυτού και οχι εκαύσι πάσαν την οργήν αυτού και εμνήστο τη άρξησι, πνεύμα πορευόμενον και ούχι επιστρέφον. Ποσάκης παρεπίκλανεν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και πέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξυναν. Κι ούχι τη χειρό αυτού, ημέρας εις ελιτρώσατο αυτούς εκχυρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτω τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο ο Και μετέστρεψεν εις αίμα του ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πίωσιν. Εξαπέστεινε εις την όμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάρταχον και διεύθυνε αυτούς. Και έδωκε τη ρυσίδη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίβη. Απέκτηνε εν χαλάζι την άμπλον αυτών και τα σε αυτών σου Αυτόν και παρέδοκεν χάλαζαν τα κτίνη Αυτόν και την ύπαρξη Αυτόν το πυρή. Εξαπέστειλεν αυτού αυτούς οργήν θυμού Αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών, οδοποίησε τρίβων τη οργή Αυτού και οικεφίσα από αποθανάτου των ψυχών Αυτόν, και τα κτίνη Αυτόν εις θάνατον συνέκρισε. Και πάτα ξεπάν πρωτότοπον εν γη Αιγύπτο, Απαρχήν παντό πόνου αυτών εν της κοινώ μα. χά, και απείρεν ω πρόβατα των λαών αυτού, και ανοίγαγεν αυτού ω υπήμνιον εν ερήμο, και οδήγησεν αυτού επελπίδη, και ου και δηλίασαν. Του εχθρού αυτών εκάλυψε η θάλασσα, και εισήγαγεν αυτού ει όρου αγιάσματο αυτού, όρο τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού. Και εξέβαλαν από προσώπου αυτών έθνη, και εκκληροδότησαν αυτού εν σχηνίου κληροδοσία, και κατεσκήνωσεν εν τη σκοινώμαση αυτών τα σφυλά του Ισραήλ. Και επίρασαν και παρεπίκραναν των θεών των ύψιστων, και τα μαρτύρια αυτού ούτε φυλάξαν του, και απέστρεψαν και υφέτησαν, καθώ και οι πατέρε αυτών μετεστράφησαν ει τόξων στρευλών. Και παρόρχισαν αυτών τι βουνεί αυτών. Και εν τη γλυπτή αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσε ο Θεός και υπερίδε, και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ. Και από, από την σκηνήν σχηλών, σκίνωμα όκατε σκίνωσαν εν ανθρώπη. Και παρέδοκεν σε αιχμαλωσία την ισχύν αυτών, και την καλονίνα αυτών ισχύρα εχθρών. Και συνέκρισαν εν ρομφέα των λαών αυτού, και την κληρονομία αυτού υπερίδε. Του αυτών κατέφαγε πύρ. Και επαρθένε αυτών ουκ και πενθύνθησαν. Οι αυτών εν έπεσαν και οι χείρε αυτών ουκ κλαθίσοντε. Και εξηγέρθη ο Ιπνών κύριο, ω δυνατό και κρεπαλικό εξήλιο. Και επάρταξε του εχθρού αυτού ει τα οπίσω, όνειρο αιώνιων και ναυτή. το σκύνο Μαϊωσήθ και την φιλήμ Εφρέμ ού και ξελέξατον και εξελέξατο τη φιλήν το όρος το σιών ο και Κι οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος το ουγίας αυτού εν τη αυτήν εις τον αιώνα. Κι εξελέξατον Δαβίδ τον δύλον αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνείων των προβάτων. Εξόπιστεν τον ολοχευμένον έλαβεν αυτόν ποιμένην Ιακώβ τον δύλον αυτού και Ισραήλ την πληρονομίαν αυτού. Και επίμανε αυτού εν διακακία τη καρδία αυτού και εν τη συνέση των χειρών αυτού, οδήγησαν αυτού. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, και ΑΗ και, και ει του αιώνα των αιώνα να μην αλληλούι αλληλούι αλληλούια δόξα ο Θεό. Αλληλούι αλληλούι αλληλούια δόξα ή ο Θεό. Αλληλούι αλληλούι αλληλούια δόξα ή ο Θεό. Κυρε Λίσον, κυρι Λίσον, κυρι Δόξα πατρί και ιό και υιο, πνεύματι, και νυν και αή τον του των αιώνων Ο Θεός ήλθω αν έθνη στην κληρονομία σου, εμείναν των ναόν των Αγιών σου, έθεντο το Ιερουσαλήμ ω ποροφυλάκιο. Έθεντο τα σημεία των δούλων σου βρώματα της πετινή του ουρανού, τα σάρκα των νοσίων σου της θηρή τη γη. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ω η είδω, κύκλο η και γεννήθημεν όνειδος της γητωσιν ημών, μη κτηρισμός και πλεβασμός της κύκλω ημών. Έως πότε Κύριε οργιστήσεις τέλος, εκαθίσαι το σπύρος ζήλο σου, έκχειον την οργήν σου επί τα έθνη, τα μη κοντά σε, και και σε το όνομά σου, ούτε επικαλέσαντο, ότι κατέφαγον τον ιακώ τον τόπον αυτού ειρήνουσαν. Μη μνηστήσιμον ονομιών αρχαίων, Ταχύ προκαταλαβαίτωσαν οι μα οι κύριε, ότι εκτοχεύτησαμε εν σπόδρα. Βοήθησαν οι ο Θεό, ο Τύρη Μον, ένεχεν τι δόξει του ονόματό σου. Κύριε Ρίση, ημάς μα, και ελάστην τι ημών, έντεκα του ονόματό σου. Μήποτε τύπωση τα έθνη, που έστεινε ο Θεό αυτόν. Και γνωστή του εν τι έθνε συνενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματο των δούλων σου, του εκεχημένου. Η ερφέτεν όποιον σου στεναγμό των πεπεδιμένων, κατά την μεγαλοσύνην του βραχίον όσου περιποίησε τους Υιούς των πεθανατωμένων. Από οδος της γη του συνημών επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών ον ονειδισάν σε Κύριε. Ειμείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου ανθομολογισώμε φάσεις των αιώνα, γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένα σου. Ο τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος πρόβατο πρόβατον τον Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των Χερουβήν εμφάνηφι, εναντίον εφρέμ και βενιαμίν και Μανασί, εξέγυρον και δυναστίαν σου και το σώσου μα. Ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και κύριε Κύριο Θεός τον δυνάμεον, έως πότε οργίζεται την προσευχή των δούλων σου. Ψωμίσι μας άρτων δακρύ Υπότισε μα ενδάκριση εν μέτρο, έθου μα ει αντιλογία τη γη ημών, και οι εχθροί μόν εμικτήρισαν εμά. Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψουν ημάς, και επίφανον το πρόσωπό σου και σοφισόμετρο. Άμπλων εξ Αιγύπτου με τύρα, εξέβαλε έθνη και κατεφύτευσε σε αυτήν, οδοποίησε έμπροσθε αυτή και κατεφύτευσε στα αυτή και πλήρωσε την γη. Εκάλυψε ώρις σκιά αυτής και οι αναδενδράδες αυτής τα στεέδρης του Θεού εξέτηνε τα κλίματα αυτής εος ταλάσσης και εος ποταμών τας παραφιάδες αυτής ην ατι καθήλες τον φραγμόν αυτής η τριγόσινο αυτην πάντες η παραπορεβόμενη την οδόν εlimίνα το αυτήν η εκβριμού και μουνιόσα άγριος κατενεμίσα το αυτήν ο Θεός τον δυνάμεν και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε, και επίσκεψε την άμπελον τάυτην. Και κατάρτισε αυτήν, την εμφύτευσεν η δεξιά σου, και επί ον ανθρώπου, ον εκρατέωσα σε αυτό. εμπεπιρισμένη πυροί και ανεσκαμμένοι, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το χείρ σου, επάνδρα δεξιά σου, και επί ον ανθρώπου, ον σε αυτό και ομοί αποστόμενα από Σου, ζώσες ημάς και το όνομά Σου επικαλεσόμεθα. Κύριο ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψαν ημάς και επίφανον το πρόσωπό Σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό του βοηθό ημών, αλλά το Θεό Ιακώ. Λάβατε ψαλμών και δότε τύμπανον ψαλτήριων τερπνών μετακιφάρας. Σαλπίστατε νεομηνία σάλπιγκ, εν ευσίμω ημέρα εορτίσιμο, οτι πρόσταγμα το Ισραήλ και κρίμα το Θεό Ιακό. Μαρτύριον εν το ιωσίβ έθεν το αυτον, εν το εξελφίν αυτον εκ γης Αιγύπτου. Γλώσσαν εινού και απέστησεν από άρσεων των ότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψε και ερισάνεσαι, επί κουσάσον από εδοκίμασάς επί ίδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και διαμαρτύρομαι εσύ Ισραήλ εάν ακούσει μου, ούτε έσται εν πρόσφατο, Θεός πρόσφατος ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλο Εγώ γάρι κύριο Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγόν σε εκ γης Αιγύπτου. Πλάτυνον το στόμα σου και πληρώσω αυτό και ουκ κήκωσε λαό μου της φωνή μου και Ισραήλ ουπροσέσχε μη. Και εξαπέστελα αυτού κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν τη αυτών. Ή ο λαός μου, ήκουσέ μου, Ισραήλ, τεσοδεί μου, ή υπορέφη. Εν το μηδενή, αν του εχθρού αυτών ταπίνωσα, και επί του θλίγοντα αυτών επέβαλαν αντιχείρα μου. Οι εχθροί κυρίου εψεύσαν το αυτό, και έστω αυτών στον αιώνα, και ψώμησαν αυτού εξτέα του σπιρού και εκπέτα μέλη και χόρτα μετού. Δώξα πατρίκε όχι αγγελία πνεύμα τη, και την και αέκια ή στου εισόνα στο αμήν. Αλελούι αλληλούη, αλληλούα, δόξα και ο Θεό. Αλληλού, αλληλούη, αλληλούα, δόξα και ο Θεό. Αλληλού, αλληλούη, αλληλούα, δώσε κύριε λέισον. Δόξα ο Θεός έστην συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινή. Ώως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα μαρτωλών λαμβάνεται, κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινών και παίνεται δικαιώσατε Εξέλεστε, παίνετε και πτωχόν, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτών. Ου και έγνωσαν, ουδέ συνείκαν, εν σκότη διαπορεύονται. Σαλευθίσονται πάντα τα θεμέλια της γης, εγώ είπα «ΘεΗ ΕΣΤΕ και ΙΗ του πάντε. ΠΑΝΤΕΣ, ημείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκετε και όσοι των αρχόντων πίπτετε. Ανάστα ο Θεός κρίνον την γη, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνης Ο Θεός, τίς ομοιωθήσε τέσσερι, μη συγίσεις μη δε καταπραΐνεις ο Θεός, ότι οι δούοι οι εχθροί Σου ήχισαν και οι μισούνται σε Επί των λαών Σου κατεπανουργεύσαν το γνώμη και εβουλεύσαν το κατά τον Αγίον Σου. Είπαν, δεύτε και εξολοφρέψαμεν αυτούς εξέθνους και μη το όνομα Ισραήλετη. ότι εβουλεύσαν το εν επί το Αυτό κατά Σου διαθήκην διεύθυντρο. Τα σκηνώματα των Ιδουμέων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και η Αγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ και αλόφιλοι μετά των κατοικούν των κύρων, και γάρ και ασούρ συμπαρεγένετο με τ'αυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λόρτ, αυτή ως τη Μαδιάμ και το σισάρα ως το ιαβῖν εν το Χιμάρο και Σόν. Εξολοθρέφθησαν ενα εν δωρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος τη γη, θούτους ο άρχοντας αυτών, ως τον ορίβ και ζύβ και ζεβαιέ και σαλμανά πάντα στους άρχοντας αυτών, την εσύπαν Κληρονομήσαμε εαυτή στο Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεό μου θού αυτού ο Στροχών, ω καλάμιν κατά πρόσωπο ανέμου, νέ μου, ω υπήρ ο διαφλέξη δρυμών, η φλόξ ή κατά όρη. καταδιώξει αυτού εν την σου και εν τη οργή σου συνταράξει αυτού. τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουν το όνομά σου, κύριε εσυνδίτουσαν και, και ταραχφήτωσαν στον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέξτουσαν και γνώτουσαν ότι όνομά Κύριος Σύ μόνος ύψιστος επί πάσαν την γη. Ὦ αγαπητά τα σκηνώματά σου κυρίων των δυνάμεων, επιποθεί και ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου υδαλιάσονται επί Θεόν ζώντα και θύον, έβρανε, αυτό οικίαν η τριγόνο η άνε αυτή, ούθισε τα νοσία η αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύσι μου και ο θεό μου. Μακάρι κατοικούντε του το οίκο σου, ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτού, παρασύ, αναβάσισε την καρδία αυτού διέθετο, ει την κοιλάδα του κραθμόνο, ει των τόπονων έθετο. Και γάρο ευλογία τόσων ομοθετών, ωρεύσανται εκ δυνάμεου δύναμη οφήσετε ο Θεός των Θεών Ανσιών. Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβου. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψε στο το πρόσωπο του Χριστού Ότι κρίσον ημέρα μία τεσαυλές υπερ χιλιάδας, εξελεξάμην παραδειπτήστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με εν ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξα δώσει, Κύριος ούστε τα αγαθά της πορευμένης συνακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ολπίζω επίσε πεισέ. σα Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσία νοιακό, τα ανομίας το λαό σου, κάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργείς θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός τον σωτηρίον ημών και απόστρεψαν τον θυμόν σου αθυμών. Μη αιώνα αιώνας οργιστείς ημήν, ήδη ή την οργήν σου, από γενεά εις γενεά. Ο Θεός, σύ επιστρέψας ή ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. η Κύριε το έλεό σου και το σωτήριον σου δώης ημήν ακούσομε τι λαλείς είναι εμεί Κύριος ο Θεός, ότι η ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' πλήνε Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν τη μου Έλεος και αλήθεια συνήνθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατευθύρισαν. Αλήθεια εκ της και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού και δικαιθείς οδών τα διαβήματα αυτού.